Ξυπνάω απ' τις σιωπές Γιατί άρχισες χωρίς εμένα καρναβαλή Τι χωλή να βγάλω τη σιωπή Να μοιραστεί κανάρα κι Έχω συμπτώματα πολλά Κι κομμένα τελείως τα πήγαινε λά. Είμαι χρόνια στενικό, κι για μάσκα φοράω εσένα τρελά. Γιορτή πια. καμιά γιορτή δεν την αξίζουν οι τρωτοί. Φτηνές ζωέ πέθανες η οι μασκές φτάσανε, ορδέ. Μοιάζει νεκρός πω πω μάσκα που τη βρήκες πες και εμένα πάνε και χαμένα Θες μια, μια κουβέντα να σ' ακούσω τρομάξε με Μέσα στα μάτια να με σκάξεις κοιτάξτε. με Μα δεν μπορείς ή σαν Καλό να γίνεις Για δεν κοίτα γίνον με το αγγέλου τα φτερά που χαιρετάει Έμα στα μάτια το έχει και το παίζει μια χαρά Ενώ πονάει Κι αν του φωνάξεις να γυρίσει να κοιτάξει δεν θα γουστάρει τον παράδεισο, αλλά ένα εμβόλιο περιμένει και εκείνο στη σειρά. Πριν αρχίσει να χορεύει με του άλλου την πειρά και αυτόν που καίνε πόσο μου νοιάζει. Και μόνο κάπου το χέρεσαι, πάβει να με τρομάζει. Βρε μου μια μάσκα, να φορέσω ότι να να σωθώ. Και μια ρόμπα, η κατοική να μου φωράει, Για να κοθω. Η καμιά πάτσα με μια θλιβερή γκριμάτσα. Σαν αυτόκυρα που μα κοιτάει από τα ράτσα, Κάνω την να είναι να γλιτώσω από τη φωτά σε με Έκανα λάθο που δεν φόρεσα την μάσκα. Στο καρναβάλι λέ, να πα, με τι μάσκε τη μία που σκιωπά. Κι αφού στο διάλεξαν να πα, θα σε μόνο και σε μόνο θα κουμπά. Γι' αυτό λοιπόν φορά την πρώτη μα κακήνη που θα βρει παρ' το απόφαση. Και κάνω τι σου λένε αρχιερί κι αν υπακούσει κι εσύ με τη σειρά σου. Θα μοιάζει πάνω σου, ταιριαστή η φόρεσκιά σου. Κι αν του βρει σε μάγνο να ξεδιυσάσουν, μπορεί την φάτσα σου για πάντα να ξεχάσουν. Και να θυμούν τα πλατή μας κατη γελία που φορά. Και θα μπορεί ανάμεσα σου και οπειλού να προσκοινά. Δεν θα φοβάσω ό, κι αν βέβαισαι για σένα. Θα είναι σου όλα πονευρωμένα. Δεν ζηλεύει που λευκαιροί πήγαν οι θα συνηθίσει κοντά στο καρναβάλι Στο καρναβάλι λένε να πας Με τις μάσκες ή όμοια που πά Κι αφού στο διάλεξαν να πα, Θα σε μόνος και σε μόνος θα Τελοστινά. Έλα φθηνά η μάσκα σου τέγιαξε καλά.